Μπορέσανε και δουλέψανε από την πρώτη στιγμή, διότι κατήχανε την τέχνη. Μπήκανε στην αρχή βοηθή άλλα ζαχαροπλαστίνης. Όχι, όχι, πισαν πλανώδι, ας το πούμε. Ξεκινήσανε το επάγγελμα ως πλανώδι. Πουλώντας γλυκά. Πουλώντας γλυκά, καραμέλες και ό,τι άλλο ήταν τη εποχή εκείνης και γνωρίζανε την τέχνη και εκεί πάνω σωθήκανε. Ε, θα μπορούσανε να περάσουν πολύ περισσότεροι. Δυστυχία, ας το πούμε έτσι, όταν δεν γνώριζαν την τέχνη και ψάχναν να βρουν δουλειά. Αλλά δουλειά έκανε. Από την πρώτη στιγμή η τέχνη τους βοήθησε.